Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα δεδομένο. Υπήρχε αναγκαιότητα σε δάσκαλες και νοηπιαγωγούς της κύριες ειδικότητες. 202, και δεν μιλάω, δεν λέω 200, 202, ήρθανε 202. Υπάρχουνε εκκρεμότητε με τις ειδικότητες. Καθημερινά, επειδή χτες είχα συνάντηση και με τον κύριο Φίλη, και με τον περιφερειακό διευθυντή, τον κύριο Καραγιάννη, για αυτό το θέμα. Δεν το έχω αφήσει καθόλου. Καθημερινά ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Mm -hmm. Καθημερινά γίνονται νέες προσλήψεις και αυτό που λείπουν, όπως είπατε και εσείς, είναι γυμναστές και καθηγητές Αγγλικών και ξένων γλωσσών. Νομίζω ότι προφανώς και είναι απαραίτητο να προσληφθούν. Δεν λέω καθόλου το αντίθετο, αλλά το σημαντικό είναι ότι όλα τα σχολεία... Άνοιξαν με τι βασικέ ειδικότητε να είναι εκεί. Και επειδή σα είπα ότι είχα μια τέτοια εμπειρία. Κάποιε βασικέ κύριο... ειδικότητε θα πρέπει να προσθέσω εγώ, γιατί δεν ξέρω, εγώ το γνωρίζω πολύ καλά, γιατί έχω μια γνωστή μου δασκάλα, η οποία είναι αναπληρώτρια και είχε κληθεί να εργαστεί τον Ιανουάριο. Μα αυτό. Και είναι, είναι. δασκάλα γλώσσα. Και ακριβώς, μαθηματικών. Ακριβώ αυτό είναι. Για να μάθω καθαρή. Ε, είναι ναι, πρώτη δηλαδή... φορά πρώτη φορά που πάνω από του μισού αναπληρωτέ προσλαμβάνονται ή πριν ή δύο μέρε μετά την έναρξη τη σχολική χρονιά. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά τη εκπαίδευση. Καταλαβαίνω την αγωνία των γονιών. Τη συμμερίζομαι. Και εγώ γονιώ είμαι. Αλλά θυμάμαι ότι τα προηγούμενα χρόνια η πριν η δυο μερε μετα την εναρξη τη σχολικη χρονια δεν εχει ξαναγινει ποτε στα χρονικα τη εκπαιδευση καταλαβαινω την αγωνια των γονιων τη συμμεριζομαι και εγω ειμαι αλλα θυμαμαι οτι τα προηγουμενα χρονια η κορη μου όταν πήγαινε στο δημοτικό τι δύο πρώτε βδομάδε σε και ξέρω ότι σήμερα θα σχολιάσει στις μία. Στις μία. Λοιπόν, άρα να σταματήσει, να σταματήσει αυτό, καταλαβαίνω την αγωνία και για να ολοκληρώσω, χθες το πρωί μίλησα με τον ε, Υπουργό Παιδείας ο οποίος μου υποσχέθηκε ότι μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου οπότε και θα γίνει η εκτός ημερήσια διάταξη στη Βουλή σχεδόν το σύνολο των ε, εκπαιδευτικών θα έχουν προσληθεί στα σχολεία. Μάλιστα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.